Το μυθιστόρημα του Φράνσις Σκότ ο μεγάλος Γκάτσμπη, θα κυκλοφορήσει όπου να είναι από τις εκδόσει Άγρα σε καινούργια μετάφραση του Άρη Μπέρλι. Το εμλόγω μυθιστόρημα παρουσιάζει σήμερα και την επόμενη φορά ο ίδιος ο του. Η ιστορία είναι απλή. Ο Τζέι Γκάτσπι, νεαρός έφεδρος ανθιπολοκαγός του Αμερικανικού στρατού, ταπεινής καταγωγής αλλά φιλόδοξος και επιρρεπής στους ρομαντικές φαντασιώσεις, συναντά στο Louisville του Κεντάκη τον Οκτώβριο του 1917 την Τέζι Φέι, 18 ετών, πλούσιο κορτζόπουλο αριστοκρατικής με τα κριτήρια των Μεσοδυτικών Αμερικανικών πολιτιών οικογένειας ο ερωτάς τους είναι αμοιβαίος, αλλά η σχέση σύντομα θα διακοπεί όταν ο Γκάτσπι θα μετατεθεί στη Γαλλία και θα πολεμήσει σαν ένα από τα μέτωπα όπου θα κρυφθεί η έκβαση του πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Χάνουν επαφή και η Ντέζι αποφασίζει να παντρευτεί τον Τόμ Μπιουκάναν, άνθρωπο της τάξης της, με τον οποίο δεν είναι ερωτευμένη, πλούσιο και άξεστο. Με την ανακοχή ο Γκάτσπι θα απολυθεί από το στρατό και όταν επιστρέψει στην Αμερική θα ασχοληθεί με δουλειέ του υποκόσμου. Μέσα σε τρία χρόνια θα γίνει Πάμπλουτος. Πρόθεσή του είναι τώρα να κερδίσει την Τέζη από τον άντρα της, να ξαναζήσει τον ερωτά του, να ζωντανέψει το παρελθόν σαν να μην πέρασε μια μέρα. Αυτή η έμονη επιθυμία του, μαζί με την ατράνταχτη βεβαιότητά του ότι είναι δυνατόν να εκπληρωθεί, ότι το παρελθόν μπορεί να επαναληφθεί αποτελεί το πυρηνικό θέμα του Μεγάλου Γκάτσπι. Το μυθιστόρημα «Ο Μεγάλος Γκάτσπι είναι η δραματοποίηση αυτού του ενδεχόμενου. Πρόκειται για σπουδαίο έργο, ένα από τα σημαντικότερα μυθιστορήματα του 20ου αιώνα. Η αποδοχή του από την κριτική και το αναγνωστικό κοινό είναι σχεδόν ομόφωνη και αν ο του, ο Τζέι εκπροσωπεί πράγματι το αμερικανικό όνειρο του συνδυασμού υλιστικών και ιδεαλιστικών επιδιώξεων, χρήματος και έρωτα, ταυτόχρονα αναδεικνύεται σε μυθικό ήρωα που εκφράζει μια καθολικά, διαχρονικά, αρχετυπικά ανδρική και βαθύτατα ρομαντική ποιότητα. Την πεποίθηση ότι μια ερωτική σχέση μπορεί να διαρκέσει για πάντα, αυτό είναι η επανάληψη του παρελθόντος και τη βούληση να προστατευτεί απολύτως και ανεφόρων το αντικείμενο της ερωτικής επιθυμίας. Αυτός ο αρχιτυπικός χαρακτήρας και αυτό το παμπάλαιο θέμα δραματοποιείται στο μεγάλο Γκάτσμπι σε νεωτερικό πλαίσιο. Έχουμε άφθονο χρήμα, επίδειξη πλούτου, διαφθορά, αλκοόλ, τζαζ, τεχνολογικές καινοτομίες, αυτοκίνητα, τηλέφωνα, ηλεκτρικές συσκευές και δραματοποιείται με νεωτερικά αφηγηματικά μέσα συμμετοχή του στα αδρόμενα, αναδρομές, flashback, τολμηρή οικονομία, λυρικές προβολές, πυκνότητα, διακειμενικές αναφορές. Ο περίτεχνος συνδυασμό όλων αυτών των στοιχείων εξασφαλίζει τόσο τη μορφολογική αρτιότητα του μυθιστορήματος, όσο και τη διαχρονική του αξία. Το μυθιστόρημα παραμένει δροσερό, 90 σχεδόν χρόνια αφού του γράφτηκε. Αλλά όποια και αν είναι η μορφολογική αρτιότητα, λεπτότητα και γοητεία του κειμένου, ο Ρέιμον Τσάντλερ έγραψε κάποτε ότι ο Φιτζέραλτς είχε μια ποιότητα που σπάνια απαντά στη λογοτεχνία και μόνο η λέξη που προσδιορίζει αυτή την ποιότητα έχει τόσο φθαρή από τις εμπορικές διαφημίσεις που ντρέπεται κανείς να τη χρησιμοποιήσει, ας πούμε ότι η λέξη αυτή είναι η λέξη «γοητεία», έτσι όπως θα χρησιμοποιούσε ο Τζον Κιτς. Και δεν εννοούμε την εξαίσια γραφή ή το φωτεινό ύφο. Πρόκειται για μια υποταγμένη μαγεία, ελεγχόμενη και λεπτή, όπως η μαγεία ενός κουαρτέ του ελγχόρδων. <Κουαρτέ> Όποια λοιπόν και αν είναι η μορφολογική αρτιότητα, λεπτότητα και γοητεία, καθώς λέει ο Τσάντρερ του κειμένου, και όσο και αν βοηθά η μελέτη των επιμέρους στοιχείων στην πληρέστερη κατανόηση του όλου, αυτής της ευλήγηστης αλλά πανίσχυρης κατασκευής, όπου ισορροπούν η Ανατολή με τη Δύση, τα Μεσοδυτικά με την Ανατολική Ακτή, το Παλιό με το Νέο Χρήμα, το Μανχάταν με την κοιλάδα της Στάχτης, το West Egg με το East Egg, το Εκθαμβωτικό Παλάτι του Μπιουκάναν, με το σκοτεινό Γκαράζ του wilson ο Ήλιος με το Φεγγαρόφωτο και την Αστροφεγγιά, η Πύρα με τη Βροχή, το Λευκό με το Χρυσό, τα Αυτοκίνητα με τα Τρένα, η απιστία με, την πίστη, το με την ευθύτητα ο κινησμός με τον ιδεαλισμό, η αδιαφορία με την έγνοια, το θάμβος του ονείρου με την καταστροφή του, όσο κι αν βρίσκουμε άκρο ενδιαφέρουσες τις διακειμενικές αναφορές, όσο κι αν μας εντυπωσιάζει ο ισχυρισμός του Harold Μπλουμ ότι η περίφημη σκηνή μετά που κάμισα στο πέμπτο κεφάλαιο είναι αναδιατύπωση ή επανερμηνία μιας άλλης σκηνής, ενός, ενός μεγάλου ποίηματος, από τα καλύτερα ποίηματα του Τζον Κιτ, όπου αντί για ποκάμισα έχουμε εκλεκτά εδέσματα που προσφέρονται στην Μάντλιν από τον επίδοξο εραστή τη, όσο και αν απολαύσουμε ή θαυμάσουμε κομψέ προτάσει, παραδείγματο χάνει τι δύο εναρκτήριε του βιβλίου που προβλέπουν πολλά από όσα θα επακολουθήσουν, ή τη φεδρή περιγραφή των δύο λευκοντυμένων γυναικών, ή τι πανέμορφε μεταφορέ, ή τη σκληρή κορυφαία σκηνή στο ξενοδοχείο. Όσο λοιπόν και αν ο εντοπισμό και η μελέτη αυτών των επιμέρους στοιχείων και των όψεων επικυρώνει τη μεγάλη λογοτεχνική αξία του μεγάλου Γκάτσπι, που έχει χαρακτηριστεί από κριτικούς λυρικό αφήγημα μάλλον παρά τυπικό πεζογράφημα παρόλα αυτά τον θαυμασμό του κοινού αναγνώστη τον αποσπά όχι λογοτεχνικότητα που μπορεί να περάσει και απαρατήρητη αλλά ο κύριος χαρακτήρας του βιβλίου Or Jay Gutsby. I should like you all to know I'm a famous gigolo, and of lavender, my nature's got just a dash in it. As I'm slightly undersexed. You will always find me next to a dowager Who's wealthy rather than passionate Go to one of those nightclub places And you'll find me stretching my braces Pushing ladies with lifted faces round the floor But I must confess to you There are moments when I'm blue And I I do it... Ποιος είναι ο Γκάτσπι και τι αντιπροσωπεύει για τον αναγνώστη. Ο Γκάτσπι ενσαρκώνει, καθώς είπαμε, το Αμερικανικό όνειρο, το ιδεώδες της προσωπικής επιτυχίας, της κοινωνικής και επαγγελματικής ανέλιξης και του πλούτου, σε συνθήκες ελευθερίας, ασχέτως καταγωγής, μόρφωση θρησκείας. Σε αυτό το πλαίσιο περιλαμβάνεται και η ερωτική επιτυχία, το αμερικανικό όνειρο έχει ατομιστική και υλιστική βάση μόνο ότι κάποιες όψεις θα μπορούσαν να θεωρηθούν ιδεαλιστικές. Ο Γκάτσπι εκπληρώνει το αμερικανικό όνειρο μέσα σε τρία μόνο χρόνια. Από το καλοκαίρι του 1919 έως το καλοκαίρι του 22. Γίνεται Πάμπλουτος, αγοράζει μια μεγάλη έπαυλη με γαλάζιους κήπους, έχει μπάτλερ, υπηρέτερς, μια Rolls-Royce διοργανώνει θρηλυκά πάρτι. Τα λεφτά τα έκανε ως λατρέμπρος ποτών και έχει συναλλαγές με ανθρώπους του υποκόσμου, αλλά αυτό δεν αμαυρώνει καθόλου την υπόλοιψή του στα μάτια του αναγνώστη. Αντιθέτως, προσθέτει στη γοητεία του. Ωστόσο, εκείνο που πάνω απ' όλα τον καθιστά μεγάλο μυθικό ήρωα και παραδειγματικό εραστή για κάθε εποχή είναι ο έμμονος, ανυποχώρητο, απόλυτος, κατακτητικός, ρομαντικός ερωτάστου του για την Τέζη. Ένα έρωτα που είναι αμήχανα και ιδεαλιστικά επιβδικός και ταυτόχρονα δυναμικά και ακράδατα ανδρικός είναι αξιοσημείωτο ότι ο Γκάσπι αναδεικνύεται σε ηθικά ανώτερο χαρακτήρα από την θέζη που αποδεικνύεται τελικά πως δεν είναι παρά μια όμορφη χαζούλα με μια ψιθυριστή ναζιάρικη φωνή, μια φωνή καθώς λέει γεμάτη λεφτά. Ο Γκάτσπι δεν έχει αυταπάτες Γνωρίζει καλά ότι η Ντέζη υπολείπεται των ονείρων του. Όχι από δικό τη λάθο, αλλά εξαιτία τη κολοσσία δυναμικότητα τη φαντασίωσή του που υπερέβαινε και την Ντέζη υπερέβαινε τα πάντα. Είχε ρηχτεί σε αυτή την ψευδέστηση με δημιουργικό πάθο, πλουτίζοντα την συνεχώ στολίζοντα την με κάθε λαμπερό φτερό που έβρισκε στο δρόμο του. Δεν υπάρχει Φωτιά ή παγωνιά που μπορεί να αντιμετρηθεί με αυτό που φωλιάζει στην άγρια καρδιά ενός άντρα. Από που έρχεται αυτό ο ήρωας. Σίγουρα από τους υποτικούς κώδικες του Μεσαίωνα, από την προβυγγία της εποχής των σταυροφοριών, από τους στίχους των τροβαδούρων, από τη λαμάντσα του Δόν Κιχώτη, από τα σονέτα του Φίλιπ Σίδνεϊ, αλλά και από την ομιχλώδης σκοτία και τα μυτιστορήματα του Όλτερ Σκότ, από μια πλούσια λογοτεχνική παράδοση που δημιούργησε ένα πρότυπο ερωτευμένου και ένα πρότυπο έρωτα. Σε αυτή την παράδοση το σεξ δεν έχει σημαίνοντα ρόλο. Υποβαθμίζεται ή αποσιωπάται. Στο μεγάλο Γκάτσπι συναρτάται άμεσα και αποδοκιμαστικά... μόνο με τον Τόμ Μπιουκάνναν και τους εξωσυζυγικούς του δεσμούς. Way, say, in... Στη σχέση του Γκάτσπι με την Τέζι και του Νίκ με την Τζόρνταν... το σεξ υπονοείται χωρίς καμία έμφαση υπάρχει μια εδίμων σιωπή. Η έμφαση δίνεται στη συναισθηματική, πλατωνική ας πούμε, πλευρά της ερωτική σχέσης και στην αφοσίωση. Ο Γκάτσπι αγαπάει την Τέζη και είναι βέβαιος ότι τον αγαπά κι αυτή. Ότι δεν αγαπά τον άντρα της. Ποτέ δεν τον αγάπησε εκείνον. Ούτως ή άλλος ρομαντικός έρος και έγαμη σχέση είναι έννοιες ατέργεστες.